Είχε εντάχου κατσήλτεσα φάνατε, αλλά του άδωσε καθίνε στην δύναμη και ανέσυσε ο νίκη τη Χριστεο Θεόστ. Είναι εξήμηροφόρησε εξάμενο και τις ίσα αποστολή Συρινη ορώμένο ότι πεσούσει, παρέχονταν στασί. Τις πεστούς υπαρέχον Ανάσταση. Τον προηλίου ήλιον, δύναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον, εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προσαλήλασε ευώον. Ο φίλε δεύτερ της αρώμασιν υπαλήψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, Σάρκαν τόσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγωμες πέψομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και τα μοίρα ως το μία σπαργάνησα λεσυντόν ενειλημένο και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ο της πεσούς παρέχον Ανάστασης οτις περσούς υπαρέχον Ανάσταση. Τι Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασην γιορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρως ημώνη Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να άδου μόνος, λαβώναν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητο. το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Συγκαρι Ιμών, εκτός Σου το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε Την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην, Ήδου γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, Υμνούμεν την ανάσταση αυτού, Σταυρόν γαριπομίνας δίημας, Θανάτο θάνατον όλες εν. Αναστάσω Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, Καθώς προείπεν, Έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωήν και μεγαέλαιος.